Δυστυχώ μα έχουν αφήσει το έλεος του Θεού, καμία μα καμία βοήθεια. Μπορεί να έχουν πνηγεί άνθρωποι, είναι τραγική κατάσταση και δεν έχουμε ούτε νερό. να δεν έχουμε. Ένα ποτήρ νερό δεν έχει πέτταν ένας. Η γιαγιά μου είναι, βρίσκεται πάνω στο τραπέζι, είναι αμαία, χωρίς φάρμακα, χωρίς πόσιμο νερό, χωρίς ε, καμία βοήθεια. Έχει έρθει κάποιος να βοηθήσει. Κανένας. Τι να σας πω, ότι είμαστε εγκαταλεγμένοι, ότι δεν έχουμε ε, νερό και ε, ρεύμα, δεν έχουμε τα φάρμακά μας, δεν έχουμε να φάμε. Πάμε και όπου βγει. Σίγουρα είσαι προεδριασμένος για το κάτι Πάμε θα πάει κάτι. Ναι, το άκουσα πήγε. μέσα των ασυρμάτων. Πάμε και όπου βγει. Ναι. Αυτό ακριβώ τίποτα. Άλλη. Χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό, 34 ώρα. Ε, δεν έχει έτσι κανένας να ανοίξει εδώ την είσοδο. Να φύγει το νερό, να φύγει αυτή η λάσπη. Μας προσπερνάνε όλα τα πυροσβευτικά. Προσπαθούμε να του φωνάξουμε από τον μπαλκόνι. Δεν μας ακούνε. Παίρνουμε ε, πάρα πολλές φορές, πάρα πολλές κλίσεις. Στο 199, στο 100 δεν βγάζει καν γραμμή. Πάμε κι όπου βγει. Αυτό ακριβώς τίποτα. Περιμένουμε βοήθεια από χθες το βράδυ. Δεν έχουν σύλλει τίποτα. Λοιπόν, λοιπόν, θέλουμε να έχουμε. Ήπωστηνιστική, εδώ δεν έχουμε. Και κανένας δεν και τώρα παιδιά, και κανένας έλεος. Μιλάμε για ξεφτύλα δηλαδή. Ε, εγώ δεν θα πω πολλά πράγματα, είναι απλά τα πράγματα. Πέντε βάρκες φουσκωτές θα σώσουν τον κόσμο. Σας λέω για κράτο μηδέν τίποτα, θέλουμε. Αυτά που λέω να τα πείτε, τέλος, δεν υπάρχει κράτο. τέλος. τέλος. Είναι, είναι μόνο για καρέκλα και για Πώς, φουσκωτές. Και να μην μπορεί να έρθει μια βοήθεια από ένα μέσο βάρκα, μέσω ένα αέριο, είμαστε ε, στο ήλος του Θεού. Πάμε και όπου βγει. Αυτό ακριβώς τίποτα άλλο. Έχει φτάσει το νερό να καλύψει τις σκεπέ των σπιτιών. Δεν έρχεται έρθει κανένας. Παίνω την πυροσβεστική καρδίτσας του 199, εδώ και δύο ώρες. Έχω δώσει το όνομά μου, το τηλέφωνό μου. Ε, λέω, ας έρθει το 94 που έγινε ξανά η κλιμμύρα. Γέφερα και μας βολήθησαν με μπάρικες. υπάρχει ούτε τίποτα και στάζει με το λερό την πέτει όλου και ψηλότερα θα πληγούμε μου ίσια Πάμε κι όπου βγει αυτό ακριβώς τίποτα άλλο Αυτό το πάμε κι όπου βγει είχε ακουστεί πάλι στην Θεσσαλία στα τέμπη Τότε με το άλλο έγκλημα, το μεγάλο έγκλημα. Ήταν ένα παλικάρι, το θυμόμαστε όλοι, είχε βγει το επόμενο πρωί και έλεγε ότι το είχε ακούσει από κάποιους μέσα στο τρένο. Είχε σημαδέψει τότε όλη αυτή την ιστορία. Από τότε σημαδεύει συνεχώς όλα αυτά που συμβαίνουν και έχει γίνει τίτλος της χώρας τους τελευταίους έξι μήνες. Κατά τη γνώμη μου αυτό ισχύει τις τελευταίες δεκαετίες. Το πάμε και όπου βγει. Αυτό τότε. Αποδεικνύεται συνεχώς, απεδείχθηκε στον Εύρο με τις φωτιές, απεδείχθη 16 μέρες φωτιά, απεδείχθηκε στη Ρόδο 11 μέρες φωτιά, απεδείχθη Βιωτία, Αθήνα, αλλά αποδεικνύεται και τώρα. Ακούσαμε μαρτυρίες, Φαντάζομαι όσοι παρακολουθείτε, ραδιόφωνα, βλέπετε, τηλεοράσει, κανάλια, site, social media. Έχουν βγει πάρα πάρα πολύ δεκάδε, αν όχι εκατοντάδε άνθρωποι από εκεί και όλοι περίπου λένε το ίδιο πέρα από τη βοήθεια που ζητάνε. Επισημένουν ότι δεν έχουν ρεύμα, λογικό, με τέτοια καταστροφή το πρώτο που θα κοπεί είναι το ρεύμα, ίσως και δεν πρέπει να υπάρχει ρεύμα στα σπίτια, παρόλα αυτά για αυτού του ανθρώπου είναι τραγικό, μέσα στη νύχτα και για δύο, τρει, τέσσερι μέρε χωρί ρεύμα. Αλλά αυτό που επισημένουν όλοι είναι ότι δεν έχουν νερό, δεν έχουν φαγητό. ανυπαρξία δηλαδή, κρατικού μηχανισμού, όχι στο να κάνει έργα υποδομή που θα έπρεπε τι προηγούμενε δεκαετίε, όχι να σώσει αμέου ανθρώπου. Αλλά αυτούς που έχουν σωθεί και βρίσκονται πάνω σε στέγες, σε βουνά, σε ταράτσες ή οπουδήποτε αλλού σε υψώματα να τους δώσει το βασικό αγαθό που είναι το νερό. Ούτε αυτό, ούτε αυτό δεν υπήρξε τις τρεις πρώτες μέρες. Από σήμερα κάτι έχει αρχίσει να γίνεται, γη και ήλιος, την τρίτη-τέταρτη μέρα ενώ σφάζονται Υπουργείο δεν διασαφήνει για τον Κικίλια. Γιατί υποτίθεται τον στρατό πρέπει να τον καλέσει το Υπουργείο Πολιτική Προστασία και διάφορα άλλα τέτοια πολύ ωραία και άκρο ελληνικά μια ασυντόνιση τη κυβέρνηση σε ένα τεράστιο στοίχημα για άλλη μια φορά. Απέτυχε παταγωγό, είναι κοινή ομολογία όλων. Ναι, πήγε ο στρατό. Ο στρατό πήγε από χθε το μεσημέρι. Σήμερα βλέπα το Σινούκ για παράδειγμα πήγε και πήρε, είναι ένα χωριό ο Βλοχό που είχαν ανέβει κάτοικοι όλοι. Ήταν το πιο εμπειροχωριό χωριό, απεδείχθη αυτό. Σήμερα ανήκαν σε ένα λόφο. Είναι τυχεροί γιατί έχουν και λόφο κοντά. Βγαίναν συνέχεια από εκεί άνθρωποι, και χτε μεταδώσαμε, και προχτέ και σήμερα το πρωί. Και μ, πήγε σήμερα το Σινούκ και του πήρε όλου. Σήμερα όμω πήγε. Η απλή απορία του άσχετου ανθρώπου, εμά όλων που παρακολουθούμε από μακριά αυτό το θέμα, γιατί δεν πήγε χτε το Σινούκ να του πάρει αυτού του ανθρώπου. Γιατί άκουε και κάτι αναλύσεις στρατιωτικών που ζητούσαν και τα Σινούκ να πάνε Το Σινούκ προφανώς δεν μπορεί να πάει πάνω από σπίτι, είναι μεγάλο ελικόπτερο Μπορεί όμως να προσγειωθεί σε επιφάνεια μεγάλη όπως και έγινε σε αυτό το λόφο Και τους περίπου 100 άνθρωποι, όλο το χωριό, τους μάζεψε και τους πήγε στην... Καρδίτσα, δεν είμαστε ειδικοί, δεν ξέρω τι νόημα έχει, δεν μπορούμε να κάνουμε και προτάσει. Ό,τι ακούμε, ό,τι διαβάζουμε, απλά είμαστε όλη μέρα πάνω σε όλα αυτά και ίσω εσεί να βλέπετε λιγότερο, δεν ξέρω. Μπορεί να έχετε και εσεί μανία με το θέμα αυτό, με τα θέματα και να τα παρακολουθείτε. Αλλά ακούγοντα συνεχώ τα ίδια και τα ίδια από ανθρώπου που το ζουν, καταλαβαίνει ότι έπρεπε τέσσερα-πέντε πράγματα να γίνουν. Αυτονόητα. Προφανώ είναι τεράστιο το θέμα, είναι πολύ μεγάλο το φυσικό φαινόμενο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα κυρώνονται τα πάντα επειδή υπάρχει ένα μεγάλο φυσικό φαινόμενο και πριν λίγο καιρό οι φωτιέ ήταν πολύ μεγάλε και πέρυσι το χιόνι ήταν πολύ μεγάλο, πρόπερσε στην Αθήνα. Γενικώ έχουμε μεγάλα, τεράστια, απρόβλεπτα φυσικά φαινόμενα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί ο κρατικό μηχανισμό να κάνει τα αυτονόητα. Το νερό Το νερό που είναι πολύ βασικό θα μπορούσε και με άλλα ελικόπτερα. Διαβάζω πάλι του ειδικού. Τα Huita ελικόπτερα θα μπορούσαν να πάνε να ρίξουν πάνω στι ταράτσε. Ε, νερό, τρόφιμα για να έχουν αυτοί οι άνθρωποι τουλάχιστον να νιώσουν και την παρουσία και για ψυχολογικούς λόγους και κουβέρτες να ρίξουν και φάρμακα κάποια βασικά που τα παίρνουμε σε καθημερινή βάση τίποτα από όλα αυτά δεν έχει γίνει ε, είναι ο Πρωθυπουργός πάνω δεν τον έχουμε δει τον είδαμε σε ένα μακρινό πλάνο έχει χαθεί και αυτός και καλά επιθεωρεί, κάνει αυτοψία επικοινωνιακή διαχείριση όπως αναμενόταν Και όταν λέω δεν υπήρχε τίποτα από τα βασικά που έπρεπε να συμβεί, θα ακούσουμε έναν κάτοικο ενό διπλανού χωριού. Γιατί δεν Πολύ φύγατε, ε, Δεν σα ειδοποίησαν, ε, Γιατί δεν, δεν φύγατε έγκαιρα Ήρθε από τα 112 βελίωση. κάποια στιγμή στο κινητό σα που να σα πει: Φύγετε, ανεβείτε σε πιο ψηλά σημεία, Πώ εξελίσσετε. Κανένα δεν μα ειδοποίησε. Περιμέναμε ότι δεν το δε, δε, δε, δε, δε, δε φανταστήκαμε ότι θα φύγετε. Σα βρήκε το φαινόμενο σημείο. δηλαδή στο σπίτι σα χωρί καμία ειδοποίηση. Δεν το ειδοποιήσει τίποτα, καμία από κανέναν τίποτα. Σε κάποια χωριά δεν ειδοποιήθηκαν καν. Είναι χωριά που είναι μέσα στον κάμπο, δεν έχουν δυνατότητα ούτε διαφυγής, ούτε αν έρθει το πολύ νερό να σωθούν με κάποιο τρόπο. Γι' αυτό και έχουν σκεπαστεί τελείω κάποια από αυτά τα χωριά. Κάποιοι από αυτού δεν ειδοποιήθηκαν καν. Ούτε αυτό το, το πολύ απλό που καμαρώνει η κυβέρνηση, καμαρώνει η κυβερνητική, το 112. Δεν έφτασε σε κάποιου όταν έσπασε το φράγμα και έγινε αυτό που έγινε. Η έλλειψη κρατική φροντίδα, μέρημνα για τα αυτονόητα για το νερό αποδεικνύεται στην πόλη του Βόλου. Στην πόλη, όχι στην, στον Παλαμά και στα χωριά που έχουν βουλιάξει τελείω. Στην πόλη του Βόλου δεν έχουν νερό ε, και να πιούνε και για άλλε χρήσει, και είναι πολύ σημαντικό το νερό για τι υπόλοιπε χρήσει, για την καθαριότητα, γιατί ένα τεράστιο θέμα προκύπτει, είναι και η υγιεινή πια σε αυτέ τι περιοχέ. Σε, όλη την, σε όλο το Θεσσαλικό κάμπο είναι από τα θέματα που θα μα απασχολήσουν τι επόμενε μέρε. Στο βόλο λοιπόν δεν έχουν νερό. Μόνο μπουκαλάκι, μοιράζει ο Μπαίο. Εκεί κάνει και κάτι σοου. Πάλι και σήμερα έδινε μπουκάλια νερό. Το έπαιρνε από, το, από την καρότσα και το έδινε σε μια κυρία γιατί υπήρχε η κάμερα απέναντι. Επικοινωνιακή διαχείριση από πάνω μέχρι κάτω. Το κλασικό που συμβαίνει στην Ελλάδα και εκεί εξαντλείται η όποια κυβερνητική, κρατική, πολιτιακή παρουσία. Στο βόλο λοιπόν δεν έχουν ούτε νερό. Ούτε φαγητό, ούτε νερό, ούτε ρεύμα, ούτε τίποτα δεν έχουμε μέχρι τώρα. Δεν υπάρχει νερό πουθενά σε κανένα σούπερ μάρκετ. Έχουν ανοίξει τα σούπερ μάρκετ, αλλά δεν υπάρχει διαθέσιμο νερό πουθενά. Δεν έχουμε νερό, προσπαθούμε κι εμεί με <Το> κουβάδε με νερό από τη, από τη βροχή. Έχουμε την, ε, την, ε, τη μητέρα τη κοπέλα του, η οποία μένει στο κέντρο, είναι μόνη τη, αποκλεισμένη. Παρακαλέσαμε το Δήμο να τη πάει μία εξάδα νερό, και αυτό που δεχτήκαμε ήταν. Τι Λεκτική βία, τι να πω. Μα είπαν ότι εμεί έπρεπε να φροντίσουμε, εμεί πρέπει να, να βρούμε τρόπο να πάμε από εδώ που είμαστε αποκλεισμένοι, να βρούμε νερό και να τι πάμε στι γυναίκε για να μπορεί να επιβιώσει. Δεν του ενδιαφέρει. Ο, το μόνο σημείο που δίνουν νερά στο βόλο είναι το δημαρχείο και αν δεν μπορεί να, να έχει πρόσβαση να πα στο δημαρχείο, δεν του απασχολεί. Άμα έχει νερό, άμα δεν έχει νερό. Μιλάμε για τραγικά πράγματα. Να μην έχουμε το 2, τρία νερό. 3, 3, 24 ώρα να μην έχουμε νερό. Καθαρό νερό. Υπάρχει μια φωτογραφία, ένα βίντεο. μια κοπέλας που μαζεύει το νερό όπως τρέχει τα νερά αυτά που έρχονται από τα βουνά και από τον το κάμπο. Το Και πηγαίνει, περνάει μέσα από τη Λάρισα λίγο πιο καθαρό στι άκρε, όχι τη λάσπη που είναι στην υπόλοιπη περιοχή. Το μαζεύει σε διάφορα μπουκαλάκια για την καθαριότητα, για την υγιεινή, για τι χρήσει που έχει το νερό μέσα σε ένα σπίτι. Ούτε αυτό, ούτε μέρημνα για αυτό. Δίνουν μπουκαλάκια, ναι, να ξεντυπσάνει οι άνθρωποι, αλλά οι υπόλοιπε χρήσει που πρέπει να καλυφθούν δεν καλύπτονται με τίποτε. Και τα μπουκαλάκια αυτά δίνονται πάντα με την κάμερα απέναντι, γιατί πρέπει να γίνει το κλασικό show. Σε ένα τέτοιο σοου είχε δώσει παράσταση ο τωρινός πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πριν τρία-τέσσερα χρόνια. Μπορώ επίσης να εγγύηθω ότι θα εφαρμόσουμε άμεσα ένα συγκροτημένο σχέδιο. Θα ήθελα να αναφέρω ενδεικτικά κάποιες σημαντικές προτεραιότητες για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα από εδώ και στο εξή. Ανάλυση επικινδυνότητας περιοχών. Συγκεκριμένος... Επιχειρησιακό σχεδιασμό διαχείριση κινδύνων για περιοχέ οι οποίε είναι πιο επικίνδυνε. Από τι φυσικέ καταστροφέ κινδυνεύει η χώρα, κ. Κουστάλη, πρωτίστω από σεισμού, από φωτιέ και από πλημμύρε. Στου σεισμού θα επανέλθω στη συνέχεια. Αλλά για τι φωτιέ και για τι πλημμύρε γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ποιες περιοχέ είναι περιοχέ αυξημένη επικίνδυνοτητα. Προφανώ δεν ήταν μέσα η Θεσσαλία. Ή δεν έκαναν τίποτα. Στα λόγια είναι πάρα πολύ ωραία τα πάντα. Βλέπεις την αυτοπεποίθηση των πολιτικών και εδώ του Μητσοτάκη. Τι ωραία που τα λέει. Χάρτες επικινδυνότητας, μελέτες. Διάβαζα χθες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ζητήσει επικαιροποιημένου χάρτες κινδύνου πλημμύρας. Η Ελλάδα δεν τους έχει δώσει αυτούς. Όπως θα όφιλε... Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση αυτούς τους χάρτες δίνει κάποια κονδύλια, παίρνει μέτρα, κανονίζει, προγραμματίζει αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε τέτοιε περιπτώσεις. Η Ελλάδα λοιπόν τους επικαιροποιημένους χάρτες κινδύνου πλημμύρας δεν τους έχει καταθέσει όπως θα έπρεπε και ακούμε τον Κυριακό Μητσοτάκη τον ακούσαμε πριν να λέει εδώ ότι υπάρχουν τέτοιοι χάρτε και έχει μεριμνήσει για το σεισμό δεν μπορούμε δεν τον ξέρουμε ενώ για τούτο που το ξέραμε ειδικά είχαν προειδοποιήσει ότι και πολύ βαρύ όλο αυτό που έγινε τα αποτελέσματα τα βλέπουμε ε, σήμερα τα βλέπουμε χτες τα, και θα τα μετρήσουμε ακριβώς τις επόμενες ημέρες την ίδια άποψη που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκη προ, προφανώς δεν τις ημερίζ Αυτό το πράγμα που βλέπετε τώρα γίνεται δύο φορέ το χρόνο. Και έρχονται τα ελικόπτερα κατόπιν εορτή. Δηλαδή, όταν θα πνιγούμε, έρχονται να μα σώσουν. Είναι η δουλειά αυτή. Θέλει πιο νωρί μελέτη εδώ πέρα για να μην υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να μα αφήνουν πρώτα να πνίγουμε άστα και μετά να έρθουν να μα σώσουν. Είναι σωστό αυτό, το βλέπει σωστό. Είναι δύο φορέ το χρόνο αυτό το πράγμα που βλέπετε εδώ πέρα τώρα. Είναι δύο φορέ το χρόνο. Είμαστε αγρότε, πληρώνουμε και είναι αυτό το χάλι εδώ πέρα που βλέπετε. Τι σημαίνει για εσάς αυτή η καταστροφή? καταστροφή? Καταστροφή στα σπίτια, καταστροφή στους αγρούς, καταστροφή στη, στην οικογένεια, καταστροφή σε όλα. Άμα, δεν, άμα πληρώσεις ένα στρέμμα χωράφι 250 ευρώ έξοδα, άμα πληρώσεις 250 ευρώ έξοδα και δεν πάρεις τίποτα, δεν είναι καταστροφή. Άμα μας βγει κάποιος από αυτοί που, που κάθονται απάνω εκεί να μα πει ότι δεν είναι καταστροφή αυτήν. Οι άνθρωποι μέσα στην αγανάκτησή τους κάνουν σωστέ επισημάνσεις. Ενώ έχουν συναισθηματική φόρτιση και είναι απολύτω λογικό. Έχουμε εμεί εδώ που τα παρακολουθούμε από την ασφάλεια χιλιόμετρων. Δεν θα έχουν αυτοί που ζουν εκεί και βλέπουν για άλλη μια φορά, γιατί και στον Ιαννό είχαν πάθει ζημιά όχι τέτοιου μεγέθου. Αλλά γενικώ έχουν χτυπηθεί πολλέ φορέ. Και υπάρχει το περίφημο Υπουργείο Πολιτική Προστασία, το οποίο όπω έχουμε δει και έχουμε διαπιστώσει, δρά κατασταλτικά. Δρά εκ των υστέρων. Νιώθω, δεν είμαι και ειδικό, αλλά μια από τι βασικέ. Υπηρεσίε και ο βασικό ρόλο τέτοιων υπουργείων είναι προληπτικό. Είναι και κατασταλτικός να συντονίζει τι αρμόδιες υπηρεσίε, να δίνει την άδεια στο στρατό, το αίτημα στο στρατό εγκαίρω να πηγαίνει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Οι υπηρεσίε, του πυροσβεστικού, όλα αυτά σωστά. Ναι, το μετά. Αλλά και το πριν, τούτο το φαινόμενο το ξέραμε. Την προηγούμενη εβδομάδα προειδοποιήσει και, είχαν προειδοποιήσει και οι ξένοι μετερολόγιοι θα είναι πάρα πολύ δυνατό. Υπήρχε σχέδιο διάσωση. Υπήρχε σχέδιο εκένωση προ τα υψώματα. Σε ένα χωριό, στο βλοχό το είχαν οι κάτοικοι μόνοι του από την προηγούμενη και το εφάρμοσαν. Στα φλατ, τα χωριά κάτω στον κάμπο, υπήρχε κάποιο σχέδιο εκένωση. Δεν είναι και τεράστια περιοχή. Ένα δήμος είναι, θα μπορούσε να ξέρει και σπίτι-σπίτι. Ποιο μένει, τι ηλικιωμένο είναι, τι φάρμακα έχει, πού πηγαίνει, τι γίνεται. Υπήρχε μέρημνα για τους εγκλωβισμένους όσοι θα μείνουν σε ταράτσε. Πώ του δίνουμε σε αυτού φαγητό, πώ του δίνουμε νερό. Υπήρχαν τρόφιμα, φάρμακα, κουβέρτες σε σημεία κοντά στην περιοχή, όχι να πρέπει να τα πάρει το όποιο ελικόπτερο όταν και να τα μεταφέρει. Υπήρχαν ομάδες σε ετοιμότητα πριν το φαινόμενο, τοποθετημένα σε κομβικά σημεία. Δικές μου απορίες, νομίζω μερικά από αυτά τα μισά ή εγώ σκέφτηκα αυτά τα πέντε, φαντάζομαι οι ειδικοί μπορούν να σκεφτούν 105 τέτοια και ο στρατός εφόσον ξέρει ότι θα είναι όλο αυτό γιατί να φτάσει εκ των και να περιμένει το όποιο αίτημα του όποιου κικίλια υπουργού με την όποια διάνοια έχει η ικανότητα έχει δεν μπορεί από πριν να είναι στις περιοχές ή σκάφη, επίταξη σκαφών από πριν φουσκωτών, βαρκών που κάνουν πολύ καλή δουλειά μέσα στη λίμνη την τεράστια αυτή λίμνη που δημιουργήθηκε Εκεί. Το Υπουργείο Πολιτική Προστασία έχει αυτού του ρόλου. Όχι να φτιάχνει αυτοκόλλητα για τα αμάξια και να βγάζει μπουφάν και φανελάκια και μπλουζάκια με το σήμα τη Πολιτική Προστασία και σασερίφιδε να τα φοράνε όλοι εκεί και να καμαρώνουν ότι κάνουν κάτι. Έχει τέτοιο, τέτοιο ρόλο. Αλλά όλα αυτά βεβαίω τα λέμε σε μια χώρα που πριν δύο χρόνια αποκλείστηκαν όλοι στην Αττική οδό, στον πιο σύγχρονο δρόμο τη Ευρώπη, τον πιο σύγχρονο τη Ελλάδα, επειδή έβρεξε. επειδή τι έβρεξε, επειδή χιόνισε, Μέρα μεσημέρι. Ένας ωραίος τύπο πάνω εκεί, σήμερα το πρωί, τάλιγε, τάλιγε. Και όσο τάλιγε, φόρτωνε μόνος του. Το χωριό μου καταπατήθηκε όλο mm -hmm. για δεύτερη φορά τώρα. Το 20, το 20 πατήθηκε. Με το 18 Σεπτεμβρίου πλημμύρα πάλι τα ίδια ο κόσμο. Mm -hmm. Έπαθαν ζημιέ. Mm -hmm. Τώρα ήταν το τηλεοτικό πάλι μετά από τρία χρόνια. Καταπατήθηκε όλο πάλι. Καμία σημασία. Δεν έρθαν τίποτα. Δεν mm -hmm. άνοιξαν τα πουτάμια. Δεν mm -hmm. έκαναν καθαρισμού τίποτα. Ούτε θα έρθει ο κύριο Θα ζητήσει ψήφου πάλι. Ναι. Τον έχουμε στηρίξει και μα άφησε στο έλλειο του Θεού να πληχθεί όλο τα χωριά. Όλο του κόσμου. Δεν ήρθε κανένα από Okay. Εδώ δεν ήρθε κανένα από εχθέ που σταμάτησε το νερό. Δεν πέρασε κανεί να πει για αυτόν τον κόσμο τι γίνεται, το να τα άλλο, τι πράγματα είναι αυτά. Το πρώτο απ' όλα. Ανεπουλόγηση 100%, -100 όλου ο κόσμος. Δεν έμειναν τίποτα μηχανήματα του κόσμου. Ζώα καταστράφηκαν, μονάδε, τα πάντα ο κόσμο. Πώς... Δεν έκανε κάθε τον παντιλό να αλλάξει. Τους βλέπουν δεν τους έχει ανθρώπους τίποτα. τους όλους Μηχανιές, mm. τρακτέρια, αυτοκίνητα, σπίτια. Ε, αυλές, τίποτα οι Δηλαδή είναι καλά, που πρέπει να, να καταλάβετε δεν έχει ο κόσμος δεύτερη όρος να αλλάξει Τρέπομε τους 2023 να υπάρχουν τέτοια πράγματα Το 50 δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα Θα έρθει ο αγοραστός ή οι βουλευτές, οι γραβάκες και θα πούν βαρακεί. Πολύ καλά, πολύ καλά τα λέει, φόρτος άνθρωπο, Όσο σκεφτόταν γιατί ξέρουμε όλοι το μετά Το πριν το βλέπουμε, το πριν το ξέρουμε, το φανταζόμαστε. Βλέπουμε το τώρα και ξέρουμε το μετά. Τι ακριβώ θα γίνει. Οι γραβάτε και τι έχει να υποθεί. Όχι μόνο εκεί στην περιοχή και στα κανάλια, γιατί του έχουν κρατήσει τώρα λόγω βαριά ατμόσφαιρας, Αλλά θα του ξαμολύσουν κάποια στιγμή και δημοσιογράφοι και θα κατηγορούν του κατοίκου, τα ζώα, το κλίμα. Την κλιματική αλλαγή που ήρθε και εγκαίρω, ενώ δεν ήμασταν έτοιμοι, την περιμέναμε κάποια χρόνια μετά. Το, το έδαφος, το υπέδαφος, το ποτάμι, όλα αυτά θα είναι ένοχα. Όλα αυτά θα είναι ένοχα, πρώτοι από βέβαια οι κάτοικοι και από εκεί και πέρα ξέρουμε πολύ καλά τι ακριβώς θα γίνει στην πορεία. Σε αυτά που σας έλεγα πριν για το συντονισμό, Σούπερ puma υποτίθεται είναι τα ελικόπτερα που είναι για καιρικά και είναι παντοσχερού και πετάνει και νύχτα και και και και. Ε, δύο πετάξανε από τα 12 που έχουμε στην 3.48 μοίρα. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει καθημερινή. Η καθημερινή γράφει, σα διαβάζω ακριβώ, μόλι δύο σούπερ πούμα τη πολεμική αεροπορία έσπευσαν στι πληγήσει περιοχέ, το ένα εκ των οποίων μάλιστα ξεκίνησε από τυχείο. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίε που έχει η καθημερινή, από τα 12 τη 348 μοίρα, μόλι τέσσερα ελικόπτερα εξακολουθούν να πετούν, καθώ τα υπόλοιπα είναι κανιβαλισμένα, όπω γράφει σε παρένθεση, σε με εισαγωγικά ή καθυλωμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ε, για κάποιους τεχνικούς ε, λόγους, συντήρησης και τα λοιπά από τα 12 που έχουμε, τα δύο μόνο μπορούσαν να πετάξουν αυτά στα προηγούμενα δεν χρειάζεται ένα ειδικό. συλλέγοντας πληροφορίες καταλαβαίνεις τον μπάχαλο που επικρατεί πάντα στα μεγάλα τέτοια θέματα και μόλις γίνει κάτι αποκαλύπτεται, ξεβρακώνεται όλο αυτό ο μηχανισμό στον αρίστων όπω μας παρουσιάζουν Και τα απολαμβάνουμε. Πριν ε, τρία χρόνια ήταν ο Ιανό. Είχε χτυπήσει πάλι την καρδίτσα. Τότε είχε επισκεφτεί την περιοχή ο Κυριακό Μητσοτάκη και είχε δηλώσει. Ο κόσμο σήμερα είναι δικαιολογημένο, στεναχωρημένο και θυμωμένο. Το καταλαβαίνω απολύτω. Βρεθήκαμε αντιμέτωποι με ένα πρωτοφανέ καιρικό φαινόμενο. Δυστυχώ αυτά τα πρωτοφανή καιρικά φαινόμενα με την κλιματική αλλαγή θα αρχίσουν να γίνονται πιο συχνά. Αλλά θέλω όταν θα ξαναέρθω στην καρδίτσα και θα ξαναέρθω στην καρδίτσα όπω έχω έρθει πολλέ φορέ και να ξαναέρθω στην ιστορία. Ο θυμός, η για να έχουν δώσει τη θέση τους την ανακούφιση. Η επόμενη φορά που πάει στην Καρδίτσα είναι σήμερα. Είναι όλοι ανακουφισμένοι. Αν κάτι είναι όλοι, είναι ανακουφισμένοι. Μέσα σε τρία χρόνια, δεύτερο χτύπημα στο, σε ένα μεγάλο κομμάτι της περιοχής, αλλά και σε ευρύτερο, όχι μόνο στην Καρδίτσα και στην γύρω περιοχή, μέχρι το Βόλο, Λάρισα. Δομοκό κάτω, τρίκαλα, τα τρίκαλα. Έβλεπα τσίς, τα πλάνα και τι φωτογραφίε. Θυμόσαστε τα αφιερώματα, η ηλεκτρονική πόλη που είχε εκείνο το λεωφορείο, ένα μικρό που πήγαινε χωρί οδηγό. Την απολύπροχη πόλη. Λίμνη, όλη πόλη. Έχει σημασία και ο Δημοτικό Άρχοντα με τι ασχολείται, τι προτεραιότητα βάζει μπροστά, την ουσία ή την βιτρίνα και τα ρεπορτάρ στα κανάλια. Γιατί σε ένα μήνα ακριβώ, 8 έχουμε σήμερα, 8 Οκτώβριο, ψηφίζουμε για δημοτικούς, περιφερειακούς άρχοντες και σαν να τα βλέπω πάλι τα κριτήρια θα είναι όπως ήταν και τις προηγούμενες χρονιές να βγάλουμε κάποιον για το ΕΦΕ, για την, την παρουσία, για το Instagram και όλη η λογική είναι Instagram και στον πολιτικό αλλά και στον πολίτη που ψηφίζει Κικίλιας, Κικίλιας μιλάει για το πατριωτικό καθήκον Θέλω δυστυχώς, να σα διαβεβαιώσω και πυρκαγιές θα έχουμε και πλημμύρε θα έχουμε Και ακραία καιρικά φαινόματα θα έχουμε. Θα κάνουμε τη μεγαλύτερη δεναδή προσπάθεια, συνολικά και θεωρώ ότι είναι εθνικό και πατριωτικό καθήκον αυτό, mm -hmm. να, να τις αντιμετωπίσουμε. Το επιτέλεσε πλήρως και στο επακρό. Το πατριωτικό καθήκον, θα ακούσουμε τρία παραδείγματα ανθρώπων πώς κατάλαβαν το πατριωτικό καθήκον που επιτέλεσε ο Βασίλης Κικίλιας. Η πρώτη είναι μια γυναίκα, έχει εργοστάσιο ξυλίας, ολικογένεια, στην Καρδίτσα. Εμείς είμαστε 30 άνθρωποι mm -hmm. στο εργοστάσιο Και πόσο χρόνο 30. σας πήρε μετά τον Ιανό ώστε να ξαναλειτουργήσει η μονάδα Στην προηγούμενη φορά κάναμε πέντε μήνες με ό,τι κόστος αυτό συνεπάγεται Πελατών, mm -hmm. με προσπάθεια κόπου Γιατί εγώ έρχομαι σαν δεύτερη γενιά να βοηθήσω και να... Να πάω τη δουλειά μου ένα βήμα παραπέρα. Δυστυχώ νιώθω του κόπου μου 7 ετών να πηγαίνουν χαμένοι και 40 ετών του πατέρα μου. Τι να σα πω. Δεν ξέρω αν αύριο το πρωί πρέπει να αποφασίσω να κάνω κάτι άλλο. Δεν εκτιμάει το πατριωτικό καθήκον του Βασίλικη Κίλιαν και δεν ξέρει αν αύριο το πρωί όλο το εργοστάσιο του μεταξύ, όλη η ξυλία, έχει γίνει μια απέραντη λίμνη. Δεύτερη φορά μέσα σε τρία χρόνια. Ο δεύτερο που δεν εκτιμάει το πατριωτικό καθήκον που επιτελεί ο Βασίλικη Κίλια. Στο χωριό Βλοχός υπάρχει μωρό ημερών και ηλικιωμένοι άνθρωποι χρειάζονται οι άνθρωποι νερό και φαγητό. Να νερό αντέσουθει... και φαγητό, επειδή είναι τόσο... Τι, τι, τι, τι να αυτό, δεν ξέρω, δεν ξέρω τι άλλο η να πω. Η αλήθεια είναι, είναι... Ξέρω να σα πω ότι αυτή τη στιγμή έχει χαθεί, έχει τελειώσει το δικό μου το χωριό. Τελείωσε, αυτό ήτανε. Τόσο... Δεν μπορούμε να ξανακάνουμε ό,τι χρήματα και να έχει κάποιο στην άκρη ή όση βοήθεια και να πάρουμε, που ξέρω ότι η βοήθεια που θα πάρουν δεν θα είναι μεγάλη. Εγώ προσωπικά δεν θα ξαναεπενδύσω σε αυτό το μέρο. Δεν μπορώ. Η μία κυρία δεν ξέρει αν πρέπει να συνεχίσει το εργοστάσιο. Ο δεύτερο, εδώ, με την απογοήτευση που έχουν οι άνθρωποι βλέποντα αυτό το μπάχαλο κράτο, αν πρέπει να επενδύσει. Και ο τρίτο. Το είχαμε ξαναδεί. Νομίζουμε ότι δεν θα ξαναγίνουν, αλλά ξαναγίνουν Μεγάλες μεγάλε καταστροφέ. Αβοήθητοι, όπω και το 20. Τρόφιμα και τώρα είχαν διάρκεια. Είχαν διάρκεια. Εν τρει μέρε. Τρόφιμα αυτά δεν είναι... Ούτε μα έβαλαν τίποτα. Καταστροφέ, καλλιέργειε. Τι να, εγώ τα έχουμε ξαναμάσει. Και εγώ το είχα δηλώσει. Άμα ξαναγίνει κάτι τέτοιο, φεύγω. Τι να μα, παίζουμε εσύ. Και να, τώρα, και ας να ας. βρω ας. χρήματα να τα μα του λέει. Καλλιέργειε, έξοδα. Εκτό αυτού, δε, από τον Ιαννό είμαστε Ένα μέρο των χρημάτων. Καταστροφή είχαμε δηλώσει. Τι να σηκώ. Τι θα κάνετε τώρα. Τι να κάνουμε, Θα αλλάξουμε σίγουρα η Εγώ που σου θα αλλάξουμε σίγουρα επάγγελμα. Και κατοικία και το αποδιομονή. Μπορεί και η χώρα, παιδιά. Ο τρίτο που δεν εκτιμάει και θέλει να φύγει και από τη χώρα αυτός ε, τις, ε, το πατριωτικό καθήκον, τι προσπάθειε, της κυβερνήσεως και όλα αυτά που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες. Εδώ η Ελληνοφρένεια 80, 80 σας περιμένει μέσα. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο, πατάει το κουμπί να φύγει ο πρώτος λαός, κολλάει και οι διαφημίσεις. Έλα ρε Αποστολή. Έλα. Θέλω να σου πω ευχέ και τέτοια, αλλά δεν μου πάει η Γαντιάφω. Τι ευχέ. Τι ευχέ, παιδί μου, τόσο θανατικό γύρο έχει ευχέ. Αυτό λέω, αυτό λέω. Δεν μου πάει. Ρε Σε Αποστολή, ένα σχόλιο γρήγορο και σε κλείνω. Επειδή διακινείται από το πρωί σε διάφορα site, η είδηση λέει ότι τον άνθρωπο που πνίξανε χτε, που δολοφονήσανε χτε το βράδυ, Ότι τελικά λέει είχε εισιτήριο. Και αυτό για κάποιο λόγο είναι είδηση, α πούμε, και σημαντική. Λε και αν δεν είχε εισιτήριο. Αν δεν είχε εισιτήριο, εισιτήριο φίλε, εισιτήριο, φίλε εισιτήριο. μου, λυπάμαι πολύ, καλώ κάνανε. Το σφάλμα του είναι που δεν σεβάσκαν τον πελάτη. Τι σημασία έχει ε, η ανθρώπινη ζωή, Ακριβώ. Τα βλέπουμε, παιδί μου, διαχέονται. Ε, η χώρα ναι, δεν βρωμάει μόνη τη. Η χώρα βρωμάει από το κεφάλι, είναι σαν το ψάρι. Όταν σκοτώνονται, καίγονται 26 άνθρωποι στη δαδιά και επειδή είναι μετανάστε, δεν γίνεται η κουβέντα. Ε, 500 άνθρωποι στην πύλο στο καράβι που βοήθησε και το λιμενικό να γύρει το καράβι. Ισχύ. Όταν αυτό περνάει σε καθημερινότητα, τι συζητάμε. Πώ να μην πάει ε, στον κάθε ηλίθιο, α πούμε, στη χαμηλή βαθμίδα. Ε, Όταν σου περνάει σε κανονικότητα αυτό ε, από ε, την κυβέρνηση. Ναι, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, Να γράψει την είδηση και βάζει τον τίτλο ότι τελικά λέει είχε εισιτήριο. Λε και το αν δεν είχε είναι αντίκημα που επισύρει θανάτων. Εντάξει, απειλά. Από Από,τι καταλαβαίνουν είναι ναι, είναι. Όταν βλέπει ότι το κράτο ολόκληρο Εντάξει. το σύστημα είναι, δεν το κράτο, το σύστημα. Ε, τί... Τι σημασία δίνει στην ανθρώπινη ζωή, μην περιμένει αλλά. Σήμερα υπάρχουν αυτοί που θρυνούν τον αδικοχαμένο και υπάρχουν και αυτοί που θρυνούν για αυτού που πήγαν να κάνουν τη δουλειά του, να φέρουν πίσω ένα μισθό, ένα μεροκάματο και σήμερα βρίσκονται ε, κατηγορούμενοι για δολοφονία. Ε, μά, ναι, το. Ε. Πρέπει να επέμβει η εγγελέα και αυτά που είπε ο Βαβιτσιώτη, όλα λαπιαίο εγγελέα θα το κάνει, και για το συγκεκριμένο, ο είναι και ύπαρχο από ό,τι άκουσα, δηλαδή είναι αξιωματικό. σε έναν κόσμο στον οποίο κόσμο τα σκατά έχουν μεγαλύτερη αξία από το συγκεκριμένο άνθρωπο. Σε γιατί αυτό δεν έχει αξία, έχει τιμή. τιμή, δηλαδή πως θα ένα κιλό πατάτες. Και στο κάτω κάτω να κάτι για αυτούς που λένε που δεν είχε τύριο, Θα βγάζει μέσα η που το αυτό. αυτό είναι το θέμα, δεν θα συζητήσουμε αν είχε ή όχι. Όχι για αυτόν που το λέει για που λένε ότι δεν είχε και που πήγαινε. βγάζε μέσα, αυτό σε πειράξε ότι δεν είχε Δηλαδή δεν έχει το πετάμε στα λαστά. Αγάπη μου όταν σε έχει ο και ο φασισμός, θα τις σου για να Δικαιολογίε, να σου πω κάτι μπορεί και να μείνει του ενδιαφέρει κιόλα. Δηλαδή αυτέ τι δικαιολογίε που λέτε τι, είναι για κάποιον που έχει συνήθω. Δηλαδή, αυτό δεν το μοιάζει έτσι, έτσι γεννήθηκε. Δεν έγινε έτσι γιατί ο χαρακτήρα του ανθρώπου, ό,τι και να περάσει, είναι αυτό που είναι Δεν αλλάζει ο χαρακτήρα. Κατάλαβε λοιπόν τώρα για τι φοριέ, επειδή το σχέδιο γιατί λέει ο Μεκροτάκη ότι έχουμε σχέδιο. Έχουμε ειδοποίηση έναν πολυμερικό σχέδια μου για την επιρική περίοδο. Το βλέπουμε το σχέδιο που έχετε. Κατάρχή να έχει στα σχέδια τη δορυφό. Έχουν ανθρώπου που μπορούμε να κάνουν περιπολίδε μέσα στα δάσκη. Δεν έκανε τίποτα πολλά αυτά, γιατί όπω ξέρουμε όλοι και δεν το ξέρουμε ότι το ακούσουμε το μάτι, γιατί το φωνάζουμε χρόνια. Το πάση στι φυροχανέ είναι η πρόληψη. Να μην πάρει. Αν πάρει χαιρετίσματα. Εδώ στη μόνι κλεισμένο στη φυλή. Εγώ κάικα εδώ πέρα. Έκαει το βουνό, απέναντι και πίσω μου. Και το σπίτι πρόκειται 30 μέτρα από το σπίτι έχετε φωτιά. Και κάτι και το άπλοει και ο Θυλόνα. Ευτυχώ τα άλογα είχαν φύγει. Δεν είχα άλογα, έχουνε πήγε εδώ και ένα χρόνο τα άλογα. Οι φωτιάτε λέει στη μονίκη στον κούρμα που κάνει για Εκεί ο δρόμο υπάρχει περιπολικό. Πώ θα πιάσει η φατιά κάτω στο ρέμα τη γκούρα. Με του μπάρτυρε από πάνω. Τι κάνουν οι εκεί? Και όχι μόνο εκεί. Παντού έχουνε τόσα μέσα στη διάθεσή του και δεν χρησιμοποιήσαν τίποτα από αυτά τα μέσα. Εδώ υπάρχει δότο. Αλλά ποιο θα του δικάσει, ρε φίλε. Ο λαό πότε σε 4 χρόνια έπρεπε να είναι γεμάτο ο δρόμο. Να έχει βγει ο κόσμο στου δρόμου. <Τι> Τους να υπάρχουν πράγματα. Το 50 δεν υπήρχαν πράγματα. ο ή να οποίο 12 χρόνια περιφερειάρχης και ζήτησε κάπου είδα ε, να μην γίνουν εκλογέ να αναβληθούν ε, γιατί το κόστος, το πολιτικό το μόνιμο κριτήριο τους για τέτοια θέματα. Και πάντα και στην καθημερινότητα όχι μόνο του αγοραστού και των. Υπόλοιπον θα ακούσουμε άλλον έναν άνθρωπο που βγήκε σε κανάλι περιγράφει τι ακριβώς έζησε ε, μπορεί να ακουστεί και αστείο όλο αυτό αν το κάνετε θέαμα αλλά αν το τοποθετήσετε σε ποια περιοχή γίνεται τι γινόταν ακριβώς δίπλα και τι σκαρφίζεται ο ανθρώπινος νους για να σώσει την μάνα και την γιαγιά του θα καταλάβετε Είμαι πάνω στη σκεπή επί 8 με 9 ώρες το πρωί Έχω πάρει 300 τηλέφωνα και πάνω. Έχω βγάλει μια τουλάπα. Έχω βάλει τη γιαγιά μου που είναι 85 χρονών και έχει πρόβλημα κινητικότητα. Η μητέρα μου είναι πάνω σε μια σκάλα και έχω και το σκυλί μα μέσω έστω την τουλάπα. Έτσι έχουμε πάνω από 8 ώρε εδώ πέρα. Ε, με ό,τι βοήθεια υπάρχει έχω πάρει παντού τηλέφωνο, Το έχω δημοσιεύσει το ίντερνετ. Είμαστε εδώ πόση ώρα. Εγώ οκ. Okay. Είμαι ας πούμε 30, δεν έχω πρόβλημα. Η γιαγιά μου και η μετέρα μου για ποιο λόγο να το, να το κάνω αυτό το πράγμα και να την έχω εγώ τώρα πάνω σε μια τουλάπα. Και καλά ότι να φέρνουν ένα σώσπλεπο δεν είδω μια βάρκα εδώ να περνάει. Ειλικρινά μιλάω, δεν έχω δει ότι μια βάρκα, μόνο τώρα. Είναι ένα στρατιωτικό ελικόπτερο και ένα νοσοκομιακό, τα οποία κάνουν γύρες και μαζεύουν κόσμο. Εδώ και πόσε ώρες δεν είχε οπανιστεί κανένα. Να σα πω λίγο κάτι. Εκτό από την γιαγιά, χρονών, πέρα από τα κάποια κιόλα αυτά, γενικώ η κυρία μου είναι μεγάλη, αλλά δεν έχουμε φάει, δεν έχουμε πιχθεί νερό, τίποτα. Τίποτα. Έχει πλημμυρίσει Λέ... το σπίτι, σα έχετε έχει... έχει... ανέβει στην ταράτσα, έχει στη σκεπή. Πού ακριβώς! Έχει πλημμυρίσει το σπίτι, έχουμε βγει έξω από το σπίτι. Έβγαλα εγώ μια τουλάπα για να πατήσω να ανέβω πάνω τη σκεπή. Ε, και έχω βάλει τη γιαγιά πάνω στην τουλάπα, στο <χει> από κάτω ράπτο έχω βάλει το σκυλάκι και η μάνα μου είναι πάνω σε μια <χει> σκάλα. Σουρρεάλ <ΣΣ> καταστάσει στην Ελλάδα του 2023. Επειδή ακριβώ όπω ακούσαμε και πριν, το κράτο λειτουργεί, είναι το κράτο των Αρίστον, είναι και επιτελικό. Είναι και επιτελικό να μην το ξεχνάμε, αλλά ευτυχώ πήγε την τουλάπα ο άνθρωπο και έζησε και το σκυλάκι και τη γιαγιά και τη μάνα. Λαό τώρα μέρο δεύτερον. Αποστολή, γεια σου! Γεια! Yeah. Αλβανοκουνούμαλου εδώ! Ένα αλβανοκουνούμαλε! Τι κάνει? Καλά! Πρώτη φορά σε παίρνω τηλέφωνο! Μπράβο, καλώ όρισε! Ευχαριστώ πολύ, σα ακούω πάντα! Τι θε τώρα! Τι να θέλω! Ελπίζω αυτοί 41% να κοιμούνται ήσυχοι τώρα! ήσυχοι! Όσο ξεστοκάρουμε στην κοινωνία, είναι ήσυχοι αυτή yeah, μπράβο, μπράβο να κοιμούνται ήσυχοι! Άλλο κακό να μην μα Που είχε μαζέψει τα παιδιά από τον Εύρω πάνω, γιατί Αλβάνο ήταν. Κοιμόμαστε μια βόλτα από τη Χιλή μέχρι Σκοπόβολη. Έχω φορτώσει 25 κομμάτια. Βλέπουμε και λέω ότι έχουμε κοντή γιατί ξεχάσαμε από πού ήρθαμε και πώ ήρθαμε. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα: η μνήμη. Πετάνει και εταιρεία για να φτάσει μέχρι την Έγινα είναι μία ώρα. Άρα είναι εγκατάλειψη θύματο. Δεν μιλάμε τώρα για τον ύπαρχο, α το χέσουμε. Μην το συζητήσουμε χατέρω. Ο ύπαρχο δημιούργησε το θύμα. Ναι, το δημιούργησε, αλλά και αυτό για να πα μέχρι την Έγινα είναι μία ώρα. Εγκατάλειψη θύματο. Που το είδανε όλοι, τέλο πάντων. Αυτό μόνο, παιδί μου, αυτοί το είχαν ξεγράψει ήδη. Βγάλανε ανακοίνωση ότι δεν έχει ευθύνη του καράβου. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι πρέπει να αναλάβει ένα πολύ καλό δικηγόρο, να του πάρει κανένα τριάρι-τεσάρι εκατομμύρια. Μόνο έτσι ίσω καταλάβουν. Όλα τα άλλα είναι λόγια, λόγια, λόγια. Μην αγχώνεσαι. Θα κουκουλωθεί. Ε. Μην αγχώνεσαι. Δεν θέλω όσο, να είσαι ανήσυχο. Θα κουκουλωθεί όπω πρέπει. Θα μπει μπροστά η εταιρεία. Όπω είδε ήδη ε. κατά οι αποστάσει ότι θα διελευκανθεί η υπόθεση. Ε. Δεν είναι καραμπινάτη ε. δολοφονία. Ήδη η εταιρεία το άφησε ότι θα φτάσουμε στα αίτια. Εγώ παρακαλώ την οικογένεια να του μαθήσει. Να του μαθήσει και μετά α τα λεφτά. Ότι τέλεια. Θα φάει κιόλα. Γιατί βγαίνουν και μαλά και λένε πήρανε λεφτά. Λέγε για το θύμα. Α κάνει ό,τι θέλει μετά. Αλλά παρακαλώ την Τη οικογένεια, να του μαζί 3-4 εκατομμύρια άκρα. Άνετα. Λοιπόν, να σου πω κάτι αποστολή με αναμπαζή. Έχω μάθει ότι με αναμπέζει. Σε αναπέζω. Ναι, με αναμπέζει. Δεν αυτό αυτοκοινωνίζει. Έχεις... Όχι, όχι, μου είχε υποσχεθεί, κάτσε, μου είχε υποσχεθεί το 19 που βγήκε ο Μητσοτάκη, ότι θα πάρει ένα διαμέρισμα εκεί στο ελληνικό, να κάνουμε τη φωλίτσα μα και μου είχε πει θα είναι ψηλά, μου λε το διαμέρισμα και θα βλέπουμε μέχρι κάτω, λιβικό πέλαγο. Είχα πει εγώ έχω... έχω... τέτοια. Ναι, πει. Η μαλακία πάει σύννεφο, το τι λέω. Με πηγαίνει στα ξενοδοχεία από εδώ και Το αφού... τι λέω. Έχω το καταλόγιστο πια, δηλαδή δεν έχω όριο. Με πηγαίνει στα αγαμιστρονάδικα στα χιτήρια που λέει και ένα φίλο μου. Στα ξενοδοχεία λοιπόν και μου είχε υποσχεθεί ότι θα βάλουμε τον έρωτά μα σε μια πολίτσα. Εγώ πέρασα το ελληνικό, έχουν περάσει 5 χρόνια από το 19 περίπου. Βλέπω κάτι γερανού μόνο και κάτι μπάστα. Με αναπέζει, γιατί πού θα γίνει η φωλίτα. Δεν είναι αυτό που νομίζει. Προσπαθώ για το καλύτερο. Γιατί να ορίστε, ψηφίσαμε Μητσοτάκη για να προχωρήσει η ανάπτυξη και δηλαδή κάνω κι εγώ ό ,τι μπορώ. Ε, μένα, θυμάμαι, μου Τώρα, δηλαδή είπε κάτι ο Άδωνη τώρα. Αν αρχίσουν να πιστεύουν αυτά που λέει ο Άδωνη, δεν έχει ισοτηρία. Εγώ δεν πιστεύω τον Άδωνη, την πιστεύω εσένα που μου είπε για την πολίτα μα. Ναι, αλλά εγώ συμμετέφερα του Άδωνη, πού να ξέρω. Φαντάσου τώρα αυτό που είχε αγοράσει και πέρα και περιμένει ήδη πέντε χρόνια. Η τηλεοπτική ελληνοφρένεια αυτό χρειαζόταν. Έπρεπε να πα τώρα με την κάμερα μέσα και να πει παιδιά που το. Δηλαδή, μια πολύ καρδιά χτιστή θέλει χρόνια. Εδώ έχουν περάσει πέντε και δεν υπάρχει τίποτα εκεί μέσα. Ναι, γεια σα. Γεια σα. Το ραδιόφωνο πήρα. Ναι. Είμαι πολύ ευτυχή. Γιατί. Πότε εξή. Εγώ δεν θα σα πω συγχαρητήρια. Γιατί ξέρετε τι δουλειά κάνετε, κύριε Αποστόλη, αν είστε εσείς. Εγώ είμαι, ναι. Εγώ θα σα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Σα ακούω κι εγώ, όπω πολλοί, πάρα πολλοί κόσμοι. Για ένα λόγο. Πέραν από τη Σάτρε, γιατί και εμένα μου αρέσει πολύ το χιούμορ σαν άτομο και τάν, σαν Θεσσαλονικιώ. Γιατί με βάζετε σε μια διαδικασία να σκεφτό πάρα πολλά πράγματα, αγαπητέ, και εσεί και οι υπόλοιποι εκεί συνομιλητέ σα. Να είστε καλά. αυτό πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Εύχομαι να μπορείτε να κάνετε αυτό που κάνετε. Έχει πει ο Οδυσσέας Ελίτης «Αν από την στην Ελλάδα σου απομένουν μια ελιά, ένα μπέλι και ένα καράβι» και, που σημαίνει ότι με άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις δηλαδή με μια ελιά, ένα μπέλι και ένα καράβι θα το τροποποιήσουμε λίγο Εάν από την στην Ελλάδα θα σου μείνει η επικοινωνία Γενικώ η επικοινωνία ως ιδέα, ως πρακτική, ως εφαρμογή» Η εταιρεία, γενικώ η εταιρεία, βλέπε και λιμάνι Πειραιά η δολοφονία προχτές και τα διόδια. Νομίζω τα διόδια είναι αυτό που σημαίνει η Ελλάδα που και να τα χάσουμε μετά στην ανασύνθεση πρέπει να τα ξαναπιάσουμε. Μια κυρία λοιπόν σήμερα στην Θεσσαλία και τα διόδια. Μου να πληρώσω διόδια δύο φορές, τέσσερα και 4 ευρώ Για να πάω να πάρω νερό για το σπίτι μου και για να έχω να τρώω Είναι δυνατόν σε αυτές τις καταστάσεις που ζούμε Χωρίς να έχουμε στάλα νερό στα σπίτια μας Να μας υποχρεώνετε να πληρώνουμε τα διόδια Δηλαδή αυτό ξέρετε να το κάνετε για να μας φέρετε νερό και φαγητό Δεν ξέρατε Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ξέρετε από χθες ότι υπήρχε δρόμος και δεν κάνατε τίποτα. Να ενημερώσετε τον κόσμο να πάμε πάνε πάνε ένα πιάτο φαγητό. Υπάρχουν μικρά παιδιά. Τα διόδια διόδια. Ό,τι και να γίνει σε αυτό τον τόπο και πόλεμος και καταστροφή, σεισμοί, πλημμύρες τέτοιου μεγέθους, κλιματική αλλαγή. Τα διόδια διόδια. Δεν αλλάζει τίποτα. Επειδή ακριβώς έχουμε σοβαρό κράτος. Γυνόμαστε επιτέλου σοβαρό κράτο. Στην Αγλία μου πάλι γέφυρα. Που έχουμε το 510 φορέ για αυτό το ποτάμι. Και στέλνουν μηνύματα στο 112 λέμε μετακινήστε. Να πάει, να και μετακινήστε. Πόλα πάμε μετακινήσα να πάω. Γυρνόμαστε επιτέλου σοβαρό κράτο. Μημισαμε δύο φορέ κατά το κέντητά μα και ξαναγίνεται πάλι. Μεγάλη καταστροφή, παιδιά. Ελπίζω να μην ξεκινήσει το ποτάμι άλλο γιατί εδώ θα πηγούμε όλοι δεν θα μείνει τίποτα. Γυνόμαστε επιτέλου σοβαρό. Κράτο. Όχι μισό μέτρο μέσα το νερό μα. Γινόμαστε επιτέλου σοβαρό κράτο. Χάλια, χάλια. Από τι μία μισή ώρα είμαστε εδώ, προλάβαμε, μπήκαμε στο μαγαζί και μετά πλημμύρα. Με τι κούπε και τι φουγκαρίστε. Πληρώνουμε τέλη, πληρώνουμε φορεί, πληρώνουμε χιλιαριό. Κάθε φορά που βρέχει λίγο δυνατά, πλημμυρίζουν τα μαγαζιά μα και παθαίνουμε ζημιέ χιλιάδων ευρώ. Έτσι, όλοι γύρω γύρω. Και φυσικά αυτά τα χρήματα δεν πρόκειται να πάρουμε στο ακέραιο. Πρέπει κάτι ψίχουλα για να. Πού να τα κάνουμε, Πού να το πρόβλημα, Γινόμαστε επιτέλου σοβαρό κράτο. Μα έχουν εγκαταλείψει όλοι. Από το πρωί στι 7 η ώρα καλούμε το 112 την πυροσβεστική, Το Δήμο, την Ομαρχία. Δεν υπάρχει κανένα. Γινόμαστε επιτέλου σοβαρό κράτο. Δεν είναι παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να τηθεί αναλόγω. Άντε λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα. Ντυθείτε, ραφτείτε. Πάμε για σοβαρό κράτο. Κάπω έτσι φτάσαμε στο τέλο, έτσι κλείσαμε την πρώτη εβδομάδα της σεζόν αυτής ε, θα ακούσουμε το τρίτο μέρος του λαού, κολλάει στις διαφημίσεις αμέσως μετά να μαγκαζίνουμε τον Γιώργο Πιέρο. τα υπόλοιπα εμεί τη Δευτέρα, γεια σας Γεια σου φίλε αποστολή, Αποστόλη, είμαι ο Κώσος από το Εγγάλαιο. Γεια σου Κώστα. Θέλω φίλε μου και εγώ να στείλω κι εγώ ένα μήνυμα. Ακούστε το, ακούστε το παιδιά. Ο λαό! να σταματήσει να πηγαίνει από το 112 τη Πυρκαγιάς στο 112 τη πλημμύρα Και να στείλει αυτός το 112 στην εγκληματική πολιτική και σε όσους την υπηρετούν. Αυτό φίλοι μου είναι το μήνυμά μου. Λάβετε το και κάντε το κουμάντο σας. Ναι. Θυμάσαι, ρε, πούς, να δω. Α, ναι, σε θυμάμαι. Τι έγινε, ξεμίτησε. Ξεμίτησε. Εσύ δεν είπε δεν θα ξαναπάρει. Θεώρησε ότι μετά από αυτήν την ξεφτύλα όντω δεν θα ξαναπάρει. Κα... Αλλά είσαι τέτοια ξεφτύλα που ξαναπείρε. Είχα πει ότι θα πάρω μόνο και μόνο για να σε φτύσω. Παράτε θυμάμαι... βρε καραγκιόζο. Τι ατέλε καραγκιόζο. Δεν βρήκε ότι την τελ... ψήφο σου δεν βρήκε. Μαλάκα, κατάξει λογικό αφού ήρθε. Κατάλαβε πόσο μαλάκα είσαι τώρα ή όχι ακόμα. Κατάλαβε πόσο μαλάκα είσαι ή όχι ακόμα, πε μου. Μαλά, κάκο, δεν με αφήνει. Τι να, να μιλήσει, Βορε Καραγκιόζη. Να σε φτύσω, Πέτρα. Κάντε βρενούμενο που θα με φτύσει κιόλα. Έχει το θράσο yeah. να θε να φτύσει. Yeah. Λίθιο, Κάντε ου. Να μιλήσουμε πολιτισμένα. Τι πολιτισμένα με μεσένα. Του, τι να μιλήσει, Κάντε βρενούμενο. Καράγκιόζη, Αποπέτυχατε, ρε. συγνώμη, συγγνώμη, γιατί έκανα αναφορά στον κύριο Κασιδιάρη. Που λέει και ο αρχηγό σου, Που ήθελε του ψηφοφόρου του, ο Τσίπρα, να τον ψηφίσουν. Όλο αυτό απεδείχθη ότι δεν έγινε για τον κύριο Κασιδιάρη. Και στόχο δικό μα είναι αυτού του ανθρώπου. Ναι. Θα ψήφιζαν την uh, Χρυσή Αυγή. Mm -hmm. Να τους πάρουμε, να τους κερδίσουμε. Πάρτα, μαλάκα. Ούτε η Χρυσή Αυγή δεν σα άκουσαν στο κάλεσμα. Ναρθούν να έρθουν να σα ψηφίσουν. Αποστολή. Έλα. Δάσκαλε, συγγνώμη. Τίτσα, τίτσα. Πίτσα, οστάθη. Εγώ την Πάτρα είμαι. Τίτσα θα με λες, Στάθη. Τίτσα. Hey, τίτσα, leave the kids alone. Δεν μου λε κάτι, δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, μετά από διαφημίσει, τη δική σα παίζει το άκυβο τόσο. Τα έχει ακούσει. Άκυβο όχι το ακούσει. Τη εκκλησία είναι. Είναι όπω λέγαν παλιά, Άι της αγάπη μαχαιριά. Άι αγάπη μαχαιριά. Τώρα είναι Άικη Βορτός της Εκκλησίας Άικη Βορτός ναι Έχω μπει στη σελίδα εδώ φεστιβάλ Και δεν είσαι ποθενά γιατί Γιατί δεν με έχουν καλέσει γι' αυτό Σου δίνω τώρα έχω μια φίλη σου Που δεν το περιμένει να σου μιλήσει Να σου πει ένα γεια Την ξέρω Μπορεί να έχει γίνει και κάτι παραπέρα να σκεφτείς Καλησπέρα <συσκλή> Ποια είσαι Είμαι η Πέννη Η Πέννη Αχ Πέννη Πέννη Πέννη Ποια Η Π a morri aqui, Ήρθα στου τόπους του άντρα μου. Πού τον βρήκες αυτόν τον βλαμμένο. Πού τον βρήκα, αφού είναι φίλο με τον άντρα μου εδώ το άτομο Που... αυτό εδώ. Το πιο πυροβολημένο βρήκατε να έχετε φίλο. Πιο, το πιο, το πιο. Έναν κανονικό δεν βρήκατε, Μαρή. Είσαι καλά, φίλε μου. Καλά, είμαι... Πολύ χάρηκα. εγώ, και εγώ. εγώ. Το λέω, τον ξέρω και τον εκτιμώ πολύ. Και γουστάρω, τον γουστάρω το φίλο μου εδώ, τον αποσδόλη. Μόνο τον έχει χωρίς τα μουστάκια και τα αυτά και τα ψολιαδίστηκα. Εννοείται, αλλά. Μόνο εδώ πέσει σχεδόν να έχουμε <laughs> κάνει το ένα παιδί μαζί. Αχ, να κάνει ωραία πράγματα. Έλα, ρε. Έλα τι έγινε. Παρέχει να κράξω άλλη μια φορά αλλά μόλι άκουσα κάνε τον παπαρίδη οπότε δεν μου κάνει καλή. Πάσε ψυχούλα. ψυχούλα μου έλα, πε μου. Να τα περάσει καλά. Και σε κάθε καλό έβχουμε, δηλαδή τι να σου πω. Ε... Και με νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή το καλύτερο που θα εκτοξέψει το κίνημα. Ξέρω το μαύριο αφιλάκια, δεν μπορώ να κουβεντιάσει ο σχέδιο. Πιτέγει επιθυμεί, αγαπάμε πολύ. Μαγαπάω από η ζωή, όπω σαν το πόλο, έτσι, εριστικά. Θαλάξουμε τον κόσμο με αγάπη. Όχι, κανονική αγάπη. Α... Η αλληλεγύη, αγάπη. So Hej, la, ja.